thepressproject.gr Μην ενοχλείτε Τώρα κοιμάμαι Και για κανέναν Και για κανένα, ρε. δεν είμαστε, εδώ Αν έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό Οπ, οπ, λοιπόν, καλησπέρα καλησπέρα, ωραία, ωραία μας την έκανε, ανοίξαμε γλικά, γλικά και ταράξαμε, ξα, ξαφνικά διακόψαμε τον ύπνο μην ενοχλείτε, Βέβαια, αφού καλησπέρισω, αφού πω ότι το μηνώνιο το TPP είναι εδώ, ξεκίνησε στο ραδιόφωνο ThepressProject.gr. Μην στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Βασίλη Μύτικας που για όλα φταίει. Και τα καλά και τα κακά. Ξυπνάμε. Αφού πω ότι είναι μια πολύ ωραία Τετάρτη του Μαγιού, τελευταία Τετάρτη του μαΐου 26 Μαΐου 2021. Έχετε να αποπεί... Έξω, η θερμοκρασία στην Αθήνα τουλάχιστον δεν θυμίζει ακριβώ αυτό. Αφήσατε μήνυμα μετά τον ήχο, το χαρακτηριστικό. Να... Δεν ήξερα πώ ακριβώ να ανοίξω σήμερα. Ε, αφού χαιρετήσω επίσης και φίλου. Τι μας έκανε αυτό το, αυτό το boom Στη playlist τι μας έκανε Αφού χαιρετήσω φίλους φίλες στην πιπάκια παπάκια ατομάκια Όλο τον καλό τον κόσμο Και ε, καλό κόσμο που είχαμε και καιρό Να τον δούμε και να τον ακούσουμε ε, Σκεφτόμουν πως να ανοίξω Σήμερα την, την εκπομπή Ούτως ώστε ε, Να στρώσω Να βρω έναν τρόπο ε, για να παίξω αυτό το μουσικό υπερθέαμα που ήρθε και μας χτύπησε Εχτές το, το απόγευμα. Ε, σκέφτηκα να ανοίξω λοιπόν με τον ε, Αντώνη Γιώργη και μην ενοχλείτε, κάποτε το έχουμε αφιερώσει στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα μπορούμε να το αφιερώσουμε και να μείνει στην αξιωματική αντιπολίτευση ε, αλλά να απλωθεί και γενικότερα στην αντιπολίτευση εντός εκτός ε, κοινοβουλίου, κυρίως εκτός κοινοβουλίου και επίσης και στον ε, καλλιτεχνικό χώρο, σε μέρη του καλλιτεχνικού χώρου, γιατί υπάρχουν μέρη του καλλιτεχνικού χώρου που τραγουδούν και παίζουν και φωνάζουν και αγωνίζονται. Και για κανένα. Και ο Θείος Νόντας βέβαια... Το μήνυμα, το μήνυμα, λοιπόν, είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ξέρω ότι κάποιοι, κάποιες από εσάς ακούγατε και προηγουμένως το Μάριό μας τον Διονέλη, ο οποίος έκανε την επίσημη ραδιοφωνική πρώτη, καθώς προηγείται του Μινόρε, αλλά... Αυτό ε, είναι ένα γεγονό που απλά μας κάνει να χαιρόμαστε, δεν θα μας ε, αλλάξει το πρόγραμμα. έχτες ε, λοιπόν το απόγευμα κυκλοφόρησε το καινούριο τραγούδι ο Μηθριδάτης. Ο Μηθριδάτης των ε, παιδικών μας χρόνων, ο Μηθριδάτης από τα ημισκούμπρια, ε, δικαιώνοντας Ακριβώς ε, τα ακούσματά μας, δικαιώνοντάς μας ε, και ένας από τα παιδικά μας χρόνια που έρχεται σήμερα στις ενήλικέ ζωές μας και λέει «Ναι ρε, μεγάλε, καλά έκανες, καλά, καλά διάλεξες, καλά άκουγες». Ε, γιατί είναι γεγονός τώρα όσε ακούτε και είστε εκεί στα 25-30 με 40... Ε, μπορεί και πιο πάνω, σίγουρα και πιο πάνω από ματαιώσεις ή ζωή ή άλλο τίποτα. Αλλά μιλάω τώρα για αυτές τις ματαιώσεις που εγώ από τη δική μου γενιά εκεί το 86 μπορώ να καταλάβω και μπορώ και να μιλήσω για αυτές. Ο Μυθυδάτης λοιπόν υπερήφανα δεν ανήκει σε μία από αυτές, ίσα ίσα, όχι απλά σαν το παλιό καλό κρασί, ε, πιο όριμος από ποτέ και πιο δυναμήτης από ποτέ... Αλλά με έναν λόγο, έναν στίχο βουτυγμένο σε δηλητήριο, στίχο-στίχο, ραμμένο ένα τραγούδι χειροποίητα, με μια θαραλέα απόφαση, ένα τραγούδι 12-13 λεπτά, προετοιμαστείτε. Ε, έτσι κι αλλιώς, ε, ένα τέτοιο τραγούδι στα ελληνικά ραδιόφωνα δεν θα έπαιζε ποτέ. Στο δικό μας θα μπορούσε να παίζει non-stop επί ώρες. Λοιπόν, μυθριδά της, για να μην τα χρωστάω. Ε, όσοι όσες δεν ακούτε ε, γενικά hip-hop και τέτοια, δώστε μία ευκαιρία, δεν θα χάσετε. Θα γυρίσουμε σε περίπου 13 λεπτά. Έτσι σήμερα το πρόγραμμα θα χαρακτηριστεί από μια ανομαλία χρονική, δεν πειράζει από τις ανομαλίες που μας αρέσουν πάρα πολύ. Μυθριδά της, για να μην τα χρωστάω. A short music film. Κυβέρνηση με σήμα το κουντάλο πύρουνο και ένα φλόρο ξαφνικά έχεις για τυράνο μια πρωθυπουργάντζα που έχει στην καβάντζα. Κάθε ορτινάτζα δευτεράτζα για μπροστάντζα. Όλοι οι ορνηθέ του άριστου κεφάνι. Και, και θα λέγα εντάξει, φίλε, μάλλον πλάκα κάνει. Ο λουδοβίκο μα, ο Άρχοντα, ο Άναξ. Αν ο κόσμο δεν κατάπει, νιώθει μέρα Ζάναξ. Υπουργό Αιδεία και Πρωτογωνία δίνει απλόχερά μαθήματα ηγεμονία. Μα και το Υπουργείο Ευχελαίου και Σπηλαίου. Δίνει άλλη διάσταση στην έννοια του Χιδέου. Φρουφρου -φρου αρώματα όλα τα δικαιώματα. Μέ στι στα καμώματα αυτόματα περνάνε νομοσχέδια εκτρώματα στα χώματα Διαβολοσκορπίσματα τα, τα ανεμόμα <σσσοπί> Συνταγματική εκτρόπα χωρίς <σσοπί> τρόπα Μια κατάσταση ψυχοτρόπα χωρίς ντόπα <σοπί> Οκτάωρη εργασία είναι μπαναλιτέ και κάθε υπερορία Θα είναι απληρωτέ έξω από την ενορία Υπροστημητέ διαδήλωση πορεία Ε, όχι ψηλέ για κάθε σου απορία Έχουν μια δινηρία Ένα λαό σε μια δυστοπία και Ο τη για να είσαι ασφαλή, στα περιπολικά το κράτο είναι μερακλή. Και μπλε τολέ με στι χώρε να βγάζουν θυμικό. Πάνω στου φοιτητέ ξυλοδάρμο και χημικό. Ακούγε το πιο καθυσυχαστικό: Να έχει ματατζίδε και στο καθιστικό. Ξέρει από κάτω από το κλιματιστικό. Και δεν θα θέλει μάγια μου, ούτε συναγερμό. Μιλάει για ανάπτυξη και ο fully functional. Ουστάρι ρε δικούλα, Και οι Βρυξέλλε ρίχνουν γέλο, τα πηγαίω. Καθώ που τα νετράτα ή διπλαστικό. Στο Αιγαίο, γι' αυτό πήρε φρεγάτα τα το μοιραίο. Το κατακλυσμιαίο, τι θέλει, ρε, πλευαίο. Ο καταλληλότερο στο πόλτο αγοραίο για τον μικρό, μεσαίο, με αμεληταίο μήνυα. Πλαισιωμένο με ξεφτέρια κυβερνητικά. Την καβιογραφικά, Μαρφαστερητικά Ο νόητα ανόητο και αμετανόητο. Αυτονόητα, τιμώρητο, μακρύγο, θόρυτο. Αφόρητα, και Ο δανεικό, καγύριστο και, και ανυποχώρητο. Ο κολλητό, ο, μίλητος, ο έκλεκτος, κι ο χρυσό, κάτι λέω πελεγητός Μη Ιούνια από δω, σε κάτι μπατζανάκια Να φτιάξει μασχουλέτα αυτός που φτιάχνει καζανάκια Πες και εσύ για κάτι μερεμέτια Σε κουνιάδες ή νηφάδες, και τέτοια στην αφάνεια παράνια, στα χρονικά της νάρια, Τόσα σκάνδαλα που δε χωράν ούτε σε σκάνια Μέλι είναι το έλλειμμα κι είναι το μέλημά τους Να αφήσουν ένα ρήμα στο όνομά τους Έχω εκτιέσθα, I see dead people να θυλάζουνε την πρωθυπουργική την ύπολ ψηφοφόροι, σουρταφέρτες, πηγενέλες μόνος είναι επί σε ποδοσφαίρικες φανέλες σε Kremlin μετατρέπεται με φαγητό ογκίσμο Πιο απολύτριξ την πίνα γίνεται φασίσμο. Ακροδεξιό γονάρι, ακρογωνιαίο. Τα τρακιά ψαχνούνε τράγω από δύο αποδιοπομπέο. Σκόρπα μου ξανά τα σκοπια, να τα σκόπιμα. Περί κεφαλαία σκουπα σφυροκόπημα. Ενώ προσφυγό πουλά. Μέσα σε λασπώνερα βουλιάζουν οι απόπειρε. Οδύνηρα βαλτόνιρα. Πού το πόνιρα είναι μενα, λάδες, με ναλάδε, με ζοχάδε. Έχουνε τιμήγα κατ' επέκταση. Κουράδε μυριάδε ψήφιζαν μια ζωή. Κλεφτοκωτάδε απίφθησαν και είπα να το ρίξουν σε φωνιάδε. Εσοι δουλίτσα. Κι όπου γύρει πλάστικα Ελληνάρε μεν αλλού. Αυτή η μάστικα το πεζεστιούχεφνερ <Υίλια> με ξένη πορτοφόλα. Τώρα για διακόσμιση έχει την κατσαρόλα. Είσαι ψηλό μύτη σε χώρα χαμηλό κόλλα. Ατέρμονα λατέρνα τη μετρήπια αεροσόλα. Από ψαρά έχοντα παντά απέχοντα. Λίγα κι σε δουλάκι σου πάντα. Οφειλελεφάντα. Κοίτα τη βόλη κερπαντέλει στο τοβόλο. Συνηθίσε το τίλτο και μετά θα καλό βόλο. Πάλι για το πόπολο και πομολο ρεσύ. Πόνο στην πόλωση, όλα στη διαφθορά και με στην καμφορά Δεν κάνει διάφορα η σύμφωρα και σφυρά διάφορα Το γόλο σου σε αφορά να αγαπάς παράφορα Μη σου παίζει κι η συνείδηση η παιχνίδια διάφορα Νομίζεις είσαι άρχοντας αλλά είσαι πληβείος Νιωθείς μικροαστός ή μικροαστείος Σίγουρα ανήκεις στη σωστή κατηγορία Είς ο γιος του πάρ' όλα ή ο γιο του πάρ' τα τρία Ναι δεν είσαι την πρώτη ούτε η τελευταία ενδιάμεσα άρα απλά τυχαί Και κάλει ο τελευταίοι παρατελειωμένοι Γιατί ο τελευταίος κλείνει πόρτα καθώς μπαίνει Ενημέρωση απ' μου έχει άλλοι μόνο Κι είναι όλα ανάποδα σαν σε δεξίο τίμονο Της κοινής γνώμης η διαμόρφωση Σε κάτω του μέτριου αντίληψη και μόρφωση Σωστή διατύπωση στην πρόταση με βόροσί. Κάνει εντύπωση η αποστήθηση με εφώθρωση Επαιχμός, αποκλεισμός και αποσβολωση Το free την ανόρθωση, πάθενη υπερκόπωση Στομωμένα με με πόματα στο channel Σέρνονται με γόνατα τα στο panel Σφουγγαριζουν σάλια, ανάγουν μανουάλια Τα χάλια κατά το χάλι να αποσβεστούν τσουβάλια Αέρισμα στη τόμπολα με τα ευρωβεντάλια Γι' αυτό εσείς ρε μάλια ότι προσφράξουν τα κανάλια Η επικαιρότητα μέσα στον π και σ' η ATV μιλάει τώρα Είναι το πολίτευμα που έχει πια η χώρα Πλούσια τα δώρα, ρεπορτάς, πεκούλα δώρα Βγαίνει στη φόρα η παραπληροφόρα κάθε ώρα Όλοι στα κρεβάτια σας μέχρι να φύγει η μπόρα Και natural mode θα πει η πασταφλώρα Πρώτο σελίδα για κάθε τσέλικα Τα σκατάπανε παντού πεντώντας τα σέλικα Τώρα fake news λένε την προπαγάνδα <Και> Με χαρτοπόλτο από ευρώ φτιάχνεις αδριάντα Ο ηγέτης ο ΣΕΤ για συνέντα τετα τετ Ρωτάει ο ο <Και> απάντα ο Πινοσέτ Μηχανοραφία ή Του κάθε στόχο φτιάχνετε η αγιογραφία Αλλά μη μου αγχώνεσαι Κακούνα μπατάτα μην είσαι πιο πολύ από όσο πρέπει τρομοκράτα Ούτε κατά ούτε ζυμιά κανάπεδο πατάτα Γάματα τα μάτατα για την άρχοντο χωριάτα Ελπίζω να μη μαθευτούν ποτέ όλα τα ντάτα Γιατί όλοι θα γίνουν ορτάστικοι ποινιάτα και να η πανδημία η μοιραία γνωριμία Όλη στην ιστερία έγκραν οι παρανομία Τόσο ζωνέ ζωνε αυτο να διαχέει δυσοσμία Η δυστυχία των πολλών των λίγων που λυμία Ο λίγο στην αναμπουμπούλα λέει παροιμία Μακαβριέ στατιστικέ παίρνουν ανήφορο και απόσταση Το κράτο στο λογικό μα σύμφορο Εύκολο το πλάνο για να σώσουνε κοσμάκι Κλίδα πάρει στο αμπάρι Τιμωρία και περντάκι Σπα σε καραντίνα μισθουλήνι προ τιμό εκφοβισμό και σάδισμό με τον ιό σαν πρόσχημα για απαγόρευση με μοτοχέσαι το εσύ και κάνε μα αγόρευση Και στην ύφεση και κλάδους στη διακόρευση Και σε οφείλες και τα λουκέτα σε συσσόρευση Σιγά μη διοριστή, γιατρός νοσηλευτής Και να γίνει ο κλινική. ζητιάνος και ληστής Σιγά μην επενδύσουν στραγάλι για μια μεθ Όσοι νοσουν σπιτάκι τους να ακούσουν Megadeth Μέτρα προστασία με βάρκα την ελπίδα Μέτρα που από ασύλω έχουνε σφραγίδα Μέτρα από μπαλάκια που γυρνάν σε και γυαλό μετροξημόρο Ταξικό εφημέρωμα μόνιμο και πίμονο Ατομική ευθύνη λέει αυτού εξοχότη. Εκτό αν είσαι τη κυβέρνηση, τα αφεντικό τη. Τώρα βιέσαι, yes. μου σαφίριδε τουρίσμο. Τώρα φταί, μπουντρουμι και εγκλίσμο. Ασφαλή, χωρί εισόδημα και ο σοκλιστό για να σου λατσάρει. Ο ανεμελόκτητο στα αστεία, δυναστία που φλερτάρει επτά αιτία. Και το σύνταγμα ένα όνομα απλά σε μια πλατεία. Επιστημονική επιτροπή κάνει το κήρυγμα αυτή που στον μπαμπάρ. Κάνουν χειροφύλιγμα, δεν κολλάει όμω του Θεούλη την οικία. Αλλά να ξέρει πω και το κοιμόνο είναι θρησκεία. Λίμοξιολόγοι στη ζωή μα καναντού. Είναι παντού ο μπίκερ και ο ντόκτορ χανιτού. Τρομολάκι στα παράθυρα, σέρουνε σαρκείο. Και γελάω σαν το μπούτια. στο έρωτο δικείο Το δεσμοφυλακείο να γίνει θεσικείο. Μέσα με στο φαρμακείο για υπογλώσιο δισκείο. Στη δουλειά με λεωφορείο και στο σπίτι στι 9. Ψωμιλεί λοιπόν, και COVID-19. Χωρί ελευθερίε, μαμίνι. Apple Store. Έχεις Netflix, σε το έχεις και το Apple Store Κάθε σπιτικό, ο λαβύρινθο του πάνα Φέρνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα Μεγάλη και μικρή, τηλέργα σαν τηλεκπέδα Και οι ζωέ μα το έξι με τηλεχειροπέδα Η μάζοξη στο σπίτι πια δεν επιτρέπεται Και οι γειτόνι σας σε σπιουνό, μετατρέπεται Την Καντέμια, που έκατσε παντέμια Και τα καρδιά των πολλών γίναν μακατέμια Άλλοι προσεκτικοί, κι άλλοι στέκουν προσοχή Άλλοι σε όλαχη, κι άλλοι στην ενοχή Άλλοι στην εξοχή, διακόπημα από δοχή Άλλοι δεν έχουν πλέον αντοχή στην άποχή Η ανοχή σε άλλο διαταγμά απ' την κατοχή Ούτε υπόμονη για τη δική σου γνώμη και εκδοχή <Τοχή> <Τοχή> Δώστε ένα πακέτο στα μενιόν του Kaiser Κι εύχομαι τα πίλιονς να είναι καλό Pfizer <Τοχή> Κι όταν θα επέλθει η ανοσία στην αγγέλη Θα δούμε πόσε μέλισσε θα υπάρχουν στην Κυψέλη και εν τέλει Ύστερα απ' τη του covid Πόσα βλήτα και αποβλήτα θα βγουν <Τοχή> Ο ψεφτάρος ο δήθεν προτρέπει σε συμμόρφωση Κάνε πρόποση στη μουγκά και στην κόφωση Βλεφαροπτώση στο λόγο τον οθρό σου. Πάρε το ορθό σου και βάλ στον ορθό σου Χωσε για να πες κοινοποίηση Ούτε λόγος όμως για κινητοποίηση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 Γουστάρεις και ποντάρει στη ρητορική του μίσου. Ο μουφαλή, λέγει δε θέλει το διακρίσει. Μέχρι το lookout η εφαρμογή να κλείσει. Ο ίδιο που ο δίπλανο του αμσοφίσει, δε δίνει ένα αποχαιρετιστήριο γαμίση Είναι γνωστό, έχουνε έχουν απόψει. Και στο ίντερνετ τον νόμισμα έχει χίλιε όψει. Με τη μάρα σου σε προφίλ προσώψει. Συνοπτικά συνάψει, μπορεί να πετσοκόψει. Κάθε σκρόλιθο, και αφορά. Πληθώρα από τρολ στην εργά ώρα Σαρκοβόρα σχόλια κλακαδόρα σαπορτ Από θάνατο φάγους του Λόρδου Voldemort Η μαχή θα κρυθεί πάνω στο keyboard Στα follow, στα block, στα mute, στα report η μεν φωνάζουν ή δε φωνάζουν Προβατα. Και οι ακολουθούν με τα απτωροβόλατα Πιο πολλά τα σχόλια του κάθε κακιασμένου Και από τα πλάνα του πουλιού του Γιάννη Κοιασμένου Απ' την άλλη μάντα μιτσα ούτε που έχει wifi είναι φτουράει Αποστάρι στο κουτάμι, το γλυκούλι, ένα μαρούλι τσάι, και στο φόντο ένα bonzai Φίλτρο για προγούλοι, νύχια, μπούτια, παραλία Σελφί στην τοποθεσία, αναισθησία Και εμείς οι τα παράσιτα Καταπίνουμε τα προσβολή διαμάσιτα Από τραχανάδες για πηδοχαλβάδες αμυβάδες να μας λένε τεμπελχανάδες Του μπέκι τραγουδιστό οι Κάνουν το Μάρσελ Μάρσο οι βολεμένοι. Και οι φίρμε να μου κάνουν του τουρίστε. Οι πρώινο φρικάρουν και οι χομπίστε. Οι αθλίστε πεταμένοι χειροποδαραδεμένοι. Και μέσα στη συντέλεια ανάγκη πολυτέλεια. Εδώ ο κόσμο χάνεται το θέατρο να μένει. Που στο κάτω-κάτω είναι όλοι του διεστραμένοι Βολεύει που η φάση είναι ξεφυλισμένη. Ποιο χέστηκε που είστε πεινασμένοι. Σε τηλεγλέντο κόμπι-κόπι κιέχονται σαν πελεπούδι. Ενίσχυση θα πάρει τη κολότσεπιση στο χλούδι. Τελεκτή της εξουσίας για δοσόληψία Ούτε μετά την πανδημία δεν θα έχουν χειράψια yeah. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι της τέχνης εργαζόμενος Είμαι ο και ο κρυφός της γόμενος Για να μην στα χρωστάω μυθριδάτη, για να μην τα χρωστάμε κι εμείς. δεν ε, Δεν υπάρχουν ε, λόγια. Δεν υπάρχουν επαρκή λόγια και, και συγκίνηση και χαρά και, και θυμός και διάφορα συναισθήματα. Ένα τραγούδι, ένα manifesto όπως υπόθηκε, ένα σωστό hey μητσοτάκι όπως επίσης υπόθηκε και στο chat και το διάβασα κι αλλού. Ε, όσοι το έχετε ακούσει ήδη αρκετέ φορές ή όσοι θα το ξανακούσετε, γενικά πάρτε και μια μελέτη για το σπίτι, ε, ψάχνουμε να βρούμε πού απευθύνεται το πέμπτο act. Ε, εγώ και ο φίλος μου ο πού απευθύνεται το πέμπτο act, με ρωτάει η ε, αν ε, θα το παίξει η αίρα. Πού ξέρεις. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, καλά η εκπομπή γενικά σήμερα θα πάει λίγο, ε, είπαμε, από άποψη προγράμματος, από άποψη ροής, όπως, ε, όπως να είναι. Ε, το τραγούδι είναι το θέμα της ε, ημέρας, ε, τουλάχιστον στα social, που είναι το καφενείο της εποχής ένα τεράστιο καφενείο που επιτρέπεται και το κάπνισμα έτσι λοιπόν πριν από λίγη ώρα δεν ξέρω αν είναι και ακόμα σε εξέλιξη μια εκδήλωση στην ΕΣΙΕΑ για την ελευθερία του τύπου για την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και πάρα πολύ ωραία πράγματα καλέσανε για να τους μιλήσει γι' αυτό το Βαγγέλη το Βενιζέλο Δεν θα εμείς την κρίση ήμασταν θύματα της πιο κακόπιστης, της πιο κακοπροαίρετης και υπονομευτικής κριτικής και αυτό έβλαψε και τη χώρα και ποτέ δεν ενοχλήσαμε κανέναν ενώ στη συνέχεια υπήρξε μονοληθικός έλεγχος, οικονομικός, διοικητικό, σεισμικός, πολιτικός. Να μιλήσουμε γενικότερα. Ήμουνα Μαχή. κατά του Καμία Καλή αντίρρηση ναι, Θα, θα περίμενα ότι μετά από τόσα χρόνια Θα είπατε θα το, το διαφορετική Και το εγώ. Το... εγώ θα περίμενα να ακούσω Ότι ήταν σκάνδαλο Το οποίο έχει μείνει Αδιερεύνητο Αυτό που έγινε με τις άδειες Η προσπάθεια ελέγχου όλου του τηλεοπτικού τοπίου Το 2016-2019 Απολύτως! Απολύτως Και στα γραφεία του Πασόχου μέσα Απολύτως δὲ βρογρέ. Δεν ξέρω γιατί κάνει τέσσερα ρούχα. Εγώ βγάζω τα ρούχα μου. Αβέκισαν τα media το καθεστώς αμαρά. Και επίσης έχουμε και αυτό το σκάνδαλο των τηλεπτικών αδειών Πήγανε τολμήσεις να ζητήσουν λεφτά από τα κανάλια Μιλάμε για το μηντιακό αυτή αυτής της ε, κυβέρνησης Τον φανεί ήρωα αυτή της κυβέρνησης Εκεί με το γραφειάκι του απέναντι από τη Βουλή Γραφειάκι Λέμε τώρα Ένα στρατό δικό του έχει ο Ευάγγελος Βενιζέλος μέσα στην κυβέρνηση Μιτσοτάκη ε, και μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, έτσι, για να μην ε, ξεχνιόμαστε. Όχι, όχι, κανένα άλλο δεν πρόσεξε, κανένα άλλο σκάνδαλο δεν πρόσεξε ο Βενιζέλος από τότε, φυσικά και δεν ε, πρόσεξε. Ε, μερικά τα πρόσεξε, φρόντισε να νομοθετήσει για το ακαταδίωκτό τους. Λείπει από την κεντρική πολιτική σκηνή, λείπει. Δεν λείπει όμως καθόλου από τα παρασκήνια Μουσική Και όπως βλέπετε το δαχτυλάκι έχει μεγαλώσει κι άλλο Μουσική Στον τύπο της ε, ημέρα, όλα καλά, όλα πάρα πολύ ωραία Γυρίζουν λέει λεφτά στο δημόσιο και στου ένστολους Επίσης τριπλή αξιολόγηση με έξτρα μπόνους Θα πετάνε εκεί κάτι φραγκοδίφραγκα λέει στους εκπαιδευτικού για την αξιολόγηση Η καθημερινή, αυτά μου αρνάκι. Η καθημερινή μας ενημερώνει ότι 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι δεν θα έχουν άγχος για τα τεκμήρια Τώρα ποι είναι αυτοί οι 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι που δεν θα έχουν άγχος για τα τεκμήρια Φαντάζουμε απλοί άνθρωποι που αγοράζουν ε, τις καθημερινά πράγματα. Είχαμε σήμερα και την ε, έγκριση του ΚΑΣ, εκεί του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, για την ε, φωτογράφηση του οίκου Dior στην Ακρόπολη και σε άλλα μνημεία. Ωραία πράγματα, γιατί μας το κρύβανε πριν από λίγες εβδομάδες που βγήκε στην επιφάνεια, γιατί μας το κρύβανε. Επίσης ένα ωραίο που έγινε χτες είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη Συνόδο Κορυφής αποφάσισε να μιλήσει μόνο σε Έλληνες δημοσιογράφους. Υπήρχε λέει ένα τεχνικό πρόβλημα. Λένε, Λένε ότι το τεχνικό πρόβλημα είναι ότι δεν είχε προλάβει να έρθει να τον ντουμπλάρει ο μίμος του. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες. Λένε άλλες κακές γλώσσες ότι φοβήθηκε να αντιμετωπίσει ξένους δημοσιογράφους. Μην ανησυχείτε. Δεν θα τους αντιμετώπιζε για τα ελληνικά. Θα τους αντιμετώπιζε για την εμπλοκή της Ελλάδος στην υπόθεση αυτή της κρατικής αεροπυρατείας. <Το> όπου ουσιαστικά παραδόθηκε ένας ε, πολίτης σε μία τρίτη χώρα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στη χώρα μας. Όχι. Εδώ πάμε. <Το> λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα που θα δούμε τι θα ακούσουμε. Θα γυρίσουμε πολύ σύντομα γιατί ακούσαμε πολύ και μουσική για σήμερα. Να δούμε και καμιά ειδισούλα. Me, I don't even know anymore, and I'll tell you this for free. Some things don't make sense in the morning. Three second memory helps you to forget all the same, and sometimes it's what you need to move on with life again. Life again, strife again. She rode off on her bike again, perfect then, never again. I don't know quite where to begin. There's evidence that ever since she left, perfume and fingerprints. I won't let you. I won't let you. Won't forget you. Remember me. I'm the one. Life again, no strife again. I got back on my bike again. No perfecting. Won't let you in. I now know just where to begin. Cause ever since there's evidence, there's no such thing as accidents. I won't let you, I won't let you, won't forget you. <laughs> Μείνω ρε. Μείνω ρε του DPP, yeah. στο ραδιόφωνο The με Project.gr, μην άσκοντας Στατίνου στο μικρόφωνο. Like around, λοιπόν, λοιπόν, σαν σήμερα... Θα με συγχωρέσετε. Πρέπει να αναφερθώ και σε μια άλλη επιτυχία της πατρίδας μας. Σήμερα έχω συνολικά καταγραφή 173 θάνατοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από την καθηγήτρια κυρία Σίψα, με το καλύτερο δυνατό σενάριο σχετικά με τη θνητότητα του ιού, δηλαδή ένα 0,55% και χωρίς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, δηλαδή μια μείωση των επαφών του πληθυσμού περίπου 10%, ο αριθμός των θανάτων θα έχει μια μέση τιμή 13.685 θανάτους. Ενώ με μία μείωση των επαφών κατά 20% θα ήταν 7.015 θάνατοι. Καλημέρα, παιδιά! Τα Καλημέρα. Είστε έτοιμοι για μάθημα. Καθαρά τα δύο μουχέρια κρατών. τα δύο μου χέρια Και τρίβω, τρίβω. Όχι, ρε, πέρασε. Αριστερό, πάνω και 20 μες... Θα μπορούσε να είναι αυτό το τραγούδι του Τσιόδρα. Ήταν στο τσάκ να παίξω το ΑΤΚ κύριε Τσιόδρα, αλλά το έχουμε λιώσει, ρε, παιδιά αυτό. Καθαρό. Να μην παίξουμε την Ελενάρα. Τώρα δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έσπευσε τόσος κόσμος, εντάξει, καταλαβαίνω να δηλώσουν την αλληλεγγύη τους απέναντι στου σκουλικιάριδες, να βγαίνει δηλαδή το κάθε βλαμμένο, κάθε σκουλικάντερος άνθρωπο, άνθρωπος να κάνει τα σχόλιά του και ποιος έβαλε κιλά και ποιος έχασε κιλά και ποιος μεγάλωσε και πιανού ασπρούσαν οι τρίχες και ποιος ασχήμινε και ποιο ομόρφινε. Δεν τα έχουμε πάρει παιδιά από εκεί, το τραγούδι είναι από εκεί, είναι συγκεκριμένη εταιρεία, τέλο πάντων έτσι κι αλλιώς δεν είναι και, και πολλές, η Έλενα είναι η Έλενα. Λοιπόν να δηλώσουμε κι εμείς από εδώ την αλληλεγγύη μας, αλλά νομίζω ότι χάρη κάνουμε σε αυτούς τους ε, ανθρώπους, εντάξει τα social αυτή είναι η δουλειά τους, αυτή είναι, είναι ένα από τα mode των κοινωνικών δικτύων, ο κανιβαλισμός, η ανθρωποφαγία, ε, κάθε μέρα ψάχνουμε και κάποιον να φάμε. Κάποια στιγμή λοιπόν ε, θεώρησαν ότι πρέπει να σχολιάσουν την Έλενα, την Παπαρίζου που ήταν κιόλας από τις πιο ωραίες στιγμές του, της ε, Eurovision το Σαββατοκύριακο που μας ε, πέρασε. Εγώ από την Έλενα θα μας πάω ε, στον Κωνσταντίνο. Κάνει τους πάντες, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλούσιους και τους φτωχούς, τους ελεύθερους και τους δούλους να. να αποκτήσουν χάραγμα πάνω στο χέρι τους, στο δεξίο ή πάνω στο μετωπό τους ώστε να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει ή να πουλήσει εκτός αν έχει στο χάραγμα το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Έλα μη μου πείτε, μη μου πείτε ότι μόνο εμένα μου θύμισε το μη παραχαράσετε Καταρχάς αυτό το όργανο που κάνει Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο Μπογδάνος, να ξέρετε, ανέβασε μία φωτογραφία στα κοινωνικά του δίκτυα έξω από το μέγαρο Μαξίμου, μου, εκεί στο αίθουσα αναμονή, έσκυνε στο γιατρό, κάτι και πατήσει κιόλα εκεί, με τον φιστίκι, λέει, τον πίνατ. Του φιστίκι, του πίνατ που του έχουν φτιάξει και λογαριασμό στο Twitter. Άστο κοπέλα μου, άστο κοπέλα μου, άστο κοπέλα μου στο πρωτότυπο. Μην παρακάθε την ιστορία, η μαρκεφωνία, πέστε μία, να πια το ελάμα, μα και. Λοιπόν, ο πογάνό πέρασε από το μέγαρο μαξί μου, λέει Εθεσ και έλεγε εκεί με τον πίνακ. Ε, ο είναι από ό,τι έχουμε καταλάβει το μόνο μη κομματόσκυλο στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Έχει και άλλους που δεν είναι τόσο κομματόσκυλα, γιατί είναι κομματόσκυλα άλλων κομμάτων. Δεν ξέρω αν αυτό ε, λογίζεται για μη κομματόσκυλο. Δηλαδή, αν είσαι κομματόσκυλο του Πασόκ, του Σιμίτη και είσαι τώρα στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ε, θεωρείς μη κομματόσκυλο. Δεν ξέρω, είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να μας το απαντήσει κάποιος καθηγητής, ξέρω εγώ, ή τελος πάντων όποιος έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να μας το εξηγήσει αυτό. Σημειώνω μόνο εγώ ότι ο Μπογδάνος διαφήμισε την επίσκεψή του στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Μέγαρο Μαξίμου, ε, χωρίς να πει περισσότερα Επίση, σημειώνω ότι ο φιλοκυβερνητικός, ο συστημικός ο τύπος, ο καλός, ο σωστός έχει πει εδώ και μέρες έχουν γράψει διάφορα παραπολιτικά ότι μ, να δεις πως το πανε, ε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ε, θα δώσει λέει Σολομόντια λύση, θα λύσει το γόρδιο δεσμό της ψήφισης των μνημονίων με την Βόρεια Μακεδονία δίνοντας στους πιο σκληροπυρηνικούς θέσεις. <Δυσια> <Δυσια> <Δυσια> Δυστυχώς μαζί δεν το έχω, όμως μέχρι να γίνει θα το βρω. Έχω βάλει ήδη και ένα στίχημα για αυτό το θέμα. Ο Κωνσταντίνος Σομπογδάνος έχει δηλώσει... Ότι όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει Υφυπουργός Παιδείας. Μία, Ελλάδα, και Το λέω να υπάρχει Παραχάραζεται την ιστορία η Μακεδονία Αχ μία... και όπως μου θύμισε η λαμπρινούλα μας, Αυτοδόξι. άμα είχανε περάσει τον τρομονόμο στην ε, τέχνη τον ε, Φεβρουάριο τον περασμένο, Αυτοδόξι. ούτε το μη θα είχαμε, ούτε το μη παραχαράσετε θα είχαμε. Ευτυχώς, ευτυχώς, από τι γλιτώσαμε. Ωπα, αρχίσανε κάτι καραμούζες, δεν τις θέλαμε, κατά λάθο γίνανε. Πάμε παρακάτω. Μητσοτακόσκυλα. Σωστότερο. Σωστότερο. Γεια σου, Γιάννη Κάπα. Μας ήρθε, το στείλε και ο Lost Body, ένα μήνυμα για μία ένταση εκεί στην πλατεία Καλιθέας στην Άνω Πόλη, πάνω στην Θεσσαλονίκη. Το κοιτάμε, μιας και Θεσσαλονίκη, να χαιρετήσουμε και αυτήν την ε, πρωτοβουλία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κύριου Ζέρβα, Κώστα Ζέρβας, ο οποίος παρουσίασε, λέει, τη νέα ομάδα, πως την λέει, «εφταξίας της πόλης». Ε, ε, όχι, δεν είναι ο... Μόδιστρος, Εφταξίας Είναι, εφταξι... Είναι ομάδα Εφταξίας Της πόλης, την οποία λέει την είπε Ομάδα Δίας so my my my... Ελπίζω για αυτή την ονοματοδοσία Να μην υπάρχει και σχετικό ΦΕΚ με σύμβαση που κάποιος Να ανέλαβε να βρει αυτό το όνομα <ΣΣΣ> Αν και με αυτού όλα να τα περιμένει. Λοιπόν η μέρα σήμερα έχει αναμονή για να αποφασίσει λέει η Επιτροπή Εμβολιασμού για το άστραζένεκα. Έχει τεθεί λέει το εμβόλιο της άστραζένεκα στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εμβολιασμών της κυρίας Θεοδωρίδου και το μελετάνε λέει εξετάζουν το ενδεχόμενο αλλαγών στα ηλικιακά όρια. «Ε τι να κάνουμε ρε παιδιά, πανδημία έχουμε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε και πού να προλάβουμε, υπάρχει πόσος κόσμος ο οποίος έχει πάει σούμπιτος και έχει κάνει πρώτες δόσεις». Άστρα Ζένεκα, ε, κόσμος ο οποίος και πριν από λίγες εβδομάδες και ένα μήνα και δύο μήνες ήταν απόλυτος και βέβαιος για, το, για την σωστή οδό και την ορθότητα της επιστημονικής γνώσης και ούτω καθεξής, σήμερα βρίσκεται να αναζητά νέε πηγές να αναζητά. Επιπλέον ενημέρωση, να αναζητά συζητήσει με φίλου, με ανθρώπου. Ειδικά τώρα όταν βρίσκει κάποιο έναν φίλο φίλη από τον υγειονομικό τομέα, βρε να είναι και νοσηλεύτρια, να είναι και γιατρό, να είναι και ε, τραπεζικό όπω να είναι, λέει να σου πω έχει κανέναν εκεί πέρα. Ρώτα τον ε, λίγο, Έχω κάνει την πρώτη δόση Αστραζενεca. Να κάνω τη δεύτερη, να το αναβάλω, να κάνω άλλη. Θα μου κάνουν ε, ίδιο εμβόλιο δεύτερη δόση, θα μου κάνουν κάτι άλλο. Εδώ με μουσική υπόκριση της παρενέργειας των εμβολίων. Ε. Έλα όσοι έχετε, όσοι έχετε κάνει την πρώτη δόση δεν μπορείτε να πείτε. Ε. Ειδικά αυτή η πρώτη ζαλούρα είναι... Και περιμένουμε τώρα να συνεδριάσει σήμερα η Επιτροπή να μας πει ε, την άποψή για τα ηλικιακά όρια ανοίγει λέει η πλατφόρμα των 35-39 για όλες τις, ε, τις ηλικίες επίσης έχουμε ε, ε, ανέβασμα στροφών στις ε, στους εμβολιασμούς του, των νησιών των ισιωτών ε, ε, γενικά Γενικά η φάση με τα νησιά πάει λίγο ε, περίεργα, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ε, από άποψης ποσοστών δεν πάει πάρα πολύ καλά. Ε, τώρα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο θα το παρακολουθούμε και να το παρακολουθείτε και εσείς. Πέρυσι είδαμε να μην υπάρχει ενημέρωση για το, σε ποιους προορισμούς, σε ποια μέρη. Υπήρχαν κρούσματα, ειδικά στα τουριστικά μέρη, για να μην βγει το όνομα, λέει, από καμία από τις περιοχές άδικα. Γιατί ενώ έχουμε πανδημία σε όλο τον πλανήτη, άμα μάθαινε κάποιο ότι έχει COVID στην Πάρο, θα έλεγε «Απαπα, Απαπάρος». Λοιπόν, εμ, δεν μαθαίναμε. Μετά, τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, μάθαμε μέχρι και από τον επικεφαλής του ΕΚΑΒ, που είναι μια χαρά κομματικό, όλη κομματική είναι, ε, δεν ήταν δηλαδή και κανένας αντιπολιτευόμενος που ήρθε και μας έκανε καμιά αποκάλυψη Μάθαμε ότι είχαμε μέσα στο καλοκαίρι πάρα πολλές αεροδιακομιδές Οι οποίες τώρα αεροδιακομιδές που θα γίνουνε και που θα γίνονται φέτο Θα γίνονται στην Αθήνα, θα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται σε περιφερειακά νοσοκομεία Θα γίνονται στα, σε επαρχιακά νοσοκομεία, κανείς δεν ξέρει Κανείς δεν ξέρει, κάποιοι γιατροί, κάποιοι νοσηλευτές ξέρουν που τους παίρνουν σαν σακιά, σαν τζουβάλια με πατάτες και τους πάνε πότε από εδώ και πότε από εκεί. Ε, αλλά καλό είναι να έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα επάνω σε αυτή την ε, ενημέρωση. Δεν ξέρω θα την κρατήσουν την ενημέρωση. Μήπως είναι καιρός να κόψουμε και την ενημέρωση για να επανέλθουμε στην κανονική κανονικότητα. Να nah, Από το τραγούδι έβγαλε και δεύτερη πάσα. Λοιπόν, ε, λέτε, λέτε τώρα για τις βόλτες του Κυριάκου Μητσοτάκη και τις κυβέρνησης. Ορίστε ακούστερε ακούστε ρε, οι άνθρωποι, ακούστε την ώρα που εσείς κανονίζετε τις διακοπές σας. Δεν σας τα κάνουμε διακοπές, δεν έχουμε ένα σχηματισμό. Για παράδειγμα κάτι που δεν έχει για να κάνει. Είσαι στον εσωτερικό τουρισμό, αλλοδύεις σε θρηθείσεις. Βάρε, βάρε, όταν αυτό, κι βλέπεις τα γαλάκια, πώς πέσω. Το είναι αυτό ουθύνω. που θες, θες κανό διακοπές. Σου δίνω αυτό που θες. Το τι είναι αυτό που σου δίνω, το ξέρουμε όλοι, έτσι? Ψέματα στα μούτρα. Φτάνει παιδί μου, φτάνει, με; <Τι> Είπαμε τώρα έτσι. Α, ήτανε κρίμα τώρα, στην ίδια εκπομπή. <Τι> να ακούσουμε ολόκληρο το έπος του Μυθυριδάτη. <Τι> και μέχρι το τέλος να έχουμε ακούσει και <Τι> να Φινατάκα θέλαμε. Μην τα ισοπεδώσουμε και όλα. Και κυρίως μην σηκώνουμε τα ισοπεδωμένα. Λοιπόν διαρροές για το τι θα συστήσει η επιτροπή έχουν αρχίσει κλοφορούν κυκλοφορούν δεν θα ήθελα να αναπαράγουμε διαρροές από τα συστημικά που αρχίζουν να κυκλοφορούν κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι και αληθινές κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να είναι και φω έτσι κι αλλιώς κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν Στις 6 θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Τότε θα περιμένουμε να μάθουμε και εμείς τι λένε σήμερα οι επιστήμονες. Εμένα το δικό μου ραντεβού είναι στα μέσα Ιουλίου. Ζήσε Μάη, ζήσε Ιούνη μου. Ζήσε Ιούλη, δεν ξέρω έχει τρυφίλη το Ιούλη. Α, με χαρά βλέπω. Στη Λάρισα λέει στήσανε γλέντι Α, γεια σου Μικάλε. Εδώ νομίζω οι κούπες έχουν κάνει το ιταλικό τραγούδι της Eurovision Before the school yeah. Αρπαχτικά λέγεται αυτό yeah. Είναι νέο κολληματάκι αυτή η μπάντα Τοποθέτηση μπάντα το λένε αυτό. Στο λοιπόν, είχαμε χτες και την νέα δίκη στο ΑΣΕΠ, γαλαζοπράσινη κόκκι, κανονικότατα. Στη Βουλή ψηφίζεται ο νόμος για τους αποδήμους, δεν θα περάσει. Ε, και γιατί, γιατί δεν θα περάσει, γιατί δεν δίνουν το δικαίωμα σε οποιονδήποτε μπορεί να έχει την οποιαδήποτε σχέση με την Ελλάδα, να ψηφίζει από το, και από το σπίτι του κιόλα. να μην πηγαίνει καν στην πρεσβεία. δεν θα περάσει, φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση δεν αγαπάει τους ε, τους ε, Έλληνες της Διασποράς τέλος πάντων και πάλι φίλοι πηγαίνοντας στο τέλος φτάνοντας στο τέλος τη εκπομπής Και μας άδειασε και, και η playlist Λοιπόν ε, το βρήκα Το βρήκα ήθελα Να σώσουμε κυρίως για τον ιστορικό Του μέλοντος, Αλλά και γιατί είμαστε και εκπομπή Με pop αναφορές ε, Αυτό το μονόλεπτο Του παίκτη Από το Masterchef Του Παύλου που είναι από τα Πολύ δυνατά μηνύματα που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες στην ε, τηλεόραση. Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, τέτοιου είδους ε, αναφορές. Είναι ίσως μια ελπίδα μέσα στην ε, κουλτούρα αυτήν, την, ε, να μην την χαρακτηρίσω που καλλιεργείται έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό στην ελληνική τηλεόραση. Ένα λεπτάκι ακρόαση και επιστρέφουμε για να κλείσουμε. Ε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε εκεί έξω που νιώθουν διαφορετικοί, Ό,τι διαφορετικό και είναι αυτό, είτε σωματικό, είτε νοητικό, είτε σεξουαλικό, είτε οτιδήποτε. Δεν θέλω ποτέ να νιώθετε ότι η διαφορετικότητα σα είναι μειονέκτημα, Η διαφορετικότητα είναι χάρισμα και όταν το αντιληφθείς εσύ, ο ίδιος ότι είναι χάρισμα, τότε θα το αντιληφθεί και όλο ο κόσμος. Και στους γονείς όλων αυτών των διαφορετικών παιδιών θέλω να πω να αγαπάτε τα παιδιά σας γιατί είναι δύσκολη η ζωή για τους διαφορετικούς ανθρώπους και μην τους την κάνετε πιο δύσκολη και μην μειώνετε ποτέ τον εαυτό σας ε, η διαφορετικότητά σας δεν σας κρατάει πίσω κάντε αυτό που θέλετε και αυτό που νομίζετε είναι το καλύτερο και προσπαθείτε και όλα θα πάνε καλά Έτσι κλείνουμε Μουσική Σας αφήνω με Ελένη Μπουσμαλή Μουσική Καλώς ήρθες Μουσική Να το στείλω και στην αγαπημένη μου τη Φωτεινή Και το Γιάννη Τους αδερφικούς μου φίλους, κουμπάρου μου στο κατερινάκι μας. Λοιπόν, μην ώρα του TPP έλαβε τέλος Μινάς Κωνσταντίνου, ακολουθεί φάρμα των ζώων τα ξαναλέμε αύριο, γεια σας. Καλώς βρήκα. Κι αν καράδο που σε γάτα στη στροφή Σε φύγες, κοίτα Θα είναι οι που η στα φτερά σου σπάσουν. Αυτή η γάτα πετύχε και έχεις μια ζωή μπροστά σου Λάκι μου το πρώτο πέταγμα σου, ύστερα από τόσες θεωρίες Αντε λοιπόν να ανοίξεις τα φτερά σου, να φτιάξεις τις πιο ωραίες ιστορίες. σα για να την κολυμπάμε μετά την ημέρα πάντα ξυμερώνει όλοι είμαστε μαζί και όλοι μονοί όλοι είμαστε μαζί με το σώμο σπουργητάκι στη ζωή καλώς μου φεύγει. κι αν σε φόβησε και κάτι πιο πολύ μην τα αποφεύγεις. η ζωή έχει παγίδες όσε και οι ομορφιές τα μάτια πέτα πάνω στους ορίζονται. Το πρώτο πέταγμα σου ύστερα από το Σεστέο. Δώσεις... The Press Project.gr